Θα αρχίσω, αγαπητοί μου αδελφοί, με δύο ανακοινώσεις. Πρώτον, σήμερα είναι το τελευταίο κήρυγμα που κάνουμε και βέβαια θα διακόψουμε όπως κάθε χρόνο για την περίοδο του καλοκαιριού και θα επαναρχίσουμε τα κηρύγματά μας όπως κάθε χρόνο στις αρχές Οκτωβρίου και βέβαια, όπως κάνουμε και κάθε χρόνο επίσης, εσείς που περνάτε εδώ έξω από την αίθουσα, θα δείτε ανακοίνωση επάνω στην πόρτα, για το πότε ακριβώς θα αρχίσουμε τα κηρύγματα. Συνήθω αρχίζουμε μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, αρχίζουμε, αλλά εμπάς περιπτώσει να μην σας πω ακόμα, σας επαναλαμβάνω εκείνες τις ημέρες, περάστε εδώ απ' έξω από την πόρτα, θα δείτε ανακοίνωση που θα σας ανακοινώνει ακριβώς την ημέρα που θα αρχίσουμε. Και η δεύτερη ανακοίνωση. Το ερχόμενο Σάββατο είναι η συμπλήρωση των 10 χρόνων από το θανάτου του αεμνής του Γεωργίου Οικονόμου που μας εχάρισε τέσσερις αίθουσες μεταξύ των οποίων εθεσών και τρεις εκκλησίες και τις οποίες βεβαίως τώρα έχει ο σύλογός μας ο οποίος και τις λειτουργεί. Μία από αυτές τις αίθουσε είναι και αυτή στην οποία βρίσκεστε και η οποία φέρει και το όνομά του είναι η τελευταία αίθουσα που έφτιαξε και επομένως πιστεύω ότι όλοι του κροστάμε ευγνωμοσύνη γι' αυτόν τον θησαυρό κυριολεκτικά που μας έχει αφήσει μέσα στον οποίο μπορούμε και συνεργαζόμαστε μπορούμε και προσευχόμαστε, μπορούμε και ακούμε τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βεβαίω μις κάθε χρόνο το κάνουμε σας το λέω όμως και τώρα ότι το ερχόμενο Σάββατο στον Ναό της Παντανάσης θα γίνει η ιδιαίτερα επιμνημόσυνος δέησης για την ανάπαυση της ψυχής του και γι' αυτό σας παρακαλώ ως ευεργετημένοι όλοι από την προσφορά αυτού του αηδήμου γέροντος να είμαστε στη Παντάνασα για να προσευχηθούμε. Το ερχόμενο Σάββατο η λειτουργία θα τελειώσει περίπου στις 8.30 γι' αυτό να είσαστε εγκαίρως Και τώρα ερχόμαστε στο τελευταίο μας θέμα το φετινό θέμα το οποίο βεβαίως θα είναι συνέχεια ασφαλώς εις την ερμηνεία των παροιμιών του Σολομόντος και ιδιαίτερο στο τρίτο κεφάλαιο των παρομοιών που ήδη έχουμε αρχίσει. Το περασμένο Σάββατο, ερμηνεύσαμε τους τοίχους 8 και 9 του τρίτου κεφαλαίου. Και είδαμε ότι ο Κύριος μας δίδει εδώ υποσχέσεις. Βλέπετε ανα πάσα στιγμή την πατρική του αγάπη απέναντί μας. Δεν είναι μόνο ένας στεγνός και στεγνός. Εντολοδότης, ένας που θέλει να μας δείξει τη δύναμή του και εμείς είμαστε οι καταπιεζόμενοι κάτω από το χέρι του ή το πόδι του και μας κάνει όπως θέλει δεν μας καταδυναστεύει ο λόγος του δεν μας τυραννεί ο Κύριος αλλά είναι Αυτός ο οποίος μας δίδει τις συμβουλές του, μας δίνει αυτά τα οποία πρέπει για το καλό το δικό μας να εφαρμόσουμε και ταυτόχρονα μας δίνει και τα κίνητρα, μας δίνει και τις υποσχέσεις για να μας κάνει να μπούμε σε αυτό τον δρόμο. Βλέπετε η δυνατή της γης οι οποίοι έχουν μάθει να πατάνε στο σβέρκο των λαών δεν χρειάζεται να σου δώσουν υποσχέσει, Αυτό που θα πούν θα το κάνουν. Είτε εσένα σου αρέσει, είτε δεν σου αρέσει. Είτε πρόκειται να πονέσεις, είτε πρόκειται να κλάψεις, είτε πρόκειται να χάσεις την ελευθερία σου. Δεν πρόκειται να σε ακούσουν. Δεν πρόκειται το δάχρυ σου να τους συγκινήσει. Ενώ ο Κύριος, ο βασιλεύς των βασιλέων, αυτός ο οποίος θα μπορούσε αν ήθελε, και να μας καταδυναστεύσει και να μας υποχρεώσει και να μας πιέσει και να μας βιάσει στο να κάνουμε αυτό που θέλει Αυτός. Εν και πλήρη ελευθερία μας αφήνει και δεύτερον επαναλαμβάνω, μας δίνει και κίνητρα, μας δίνει και υποσχέσεις. Αν εφαρμόσουμε το νόμο Του θα απολαύσουμε και κάποιες δωρεέ οι οποίες πραγματικά είναι εξαιρετικά ελκυστικές. Τι μας είπε λοιπόν προχτές, το περασμένο Σάββατο, εάν λέει είσαι ταπεινός και δεν εμπιστεύεσαι τον εαυτόν σου, Εάν σέβεσαι τον Θεόν και εάν αποφεύγεις την αμαρτία, τότε και εγώ να η υπόσχεσης. τότε και εγώ θα σε προστατεύω, τότε δεν πρόκειται να αρρωστήσεις, τότε δεν πρόκειται να σε επηρεάσουν εξωτερικές καταστάσεις, τότε δεν υπάρχει για σένα η απειλή, της αρρώστιας, όπως βλέπετε έχει γίνει σήμερα, με τη νέα αρρώστια αυτή που κυκλοφοράει. Δεν θα επιτρέψει ο Θεός. Εάν εσύ είσαι ταπεινός και έχεις αφήσει τον εαυτό σου αποκλειστικά εις τον Θεόν, και εάν σέβεσαι τον Θεόν και εάν αποφεύγεις την κάθε είδους αμαρτία, τότε δεν χρειάζεται να τρέξεις να αγοράσεις, ούτε μάσκες, ούτε να πάρεις εκείνες τις φόρμες προκειμένου να καλυφθείς και να προστατευτείς από την αρρώστια ούτε πρόκειται να επιτρέψει ο Θεός να σε καταλάβει φόβος και τρόμος Σας είπα προχθέ κάποιο παράδειγμα μια κυρίας θυμάστε η οποία επήγαινε στο νοσοκομείο στους βαριά ασθενείς Θύμε σήμερα θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα, για να δείτε τι σημαίνει αυτό που μας λέει εδώ ο Κύριος και το παράδειγμα αυτό μου αυτή τη στιγμή. Και είναι ολοζώντανο, παρακαλώ. Θυμάστε εσείς οι παλαιότεροι που διδαχτήκαμε στα σχολεία μας, στην ιστορία της Παλαιάς διαθήκη ότι οι Εβραίοι έζησαν μέσα στην Αίγυπτο για πολλά χρόνια και όταν ήρθε η ώρα ο Μωυσής να τους ελευθερώσει να τους πάρει από την Αίγυπτο και να τους γυρίσει στην γη Χαναάν τότε θυμάστε ότι ο Φαραώ δεν τους έδινε την άδεια τους είχε υποβάλει σε σκληρές δοκιμασίες, σε σκληρές εργασίες, αλλά δεν τους έδινε την άδεια να πάνε εκεί που ήθελαν. Εποβόταν ο φαραώ, μήπω χάσει τα εργατικά χέρια και δεν έχει πλέον ποιοι θα χτίζουν και ποιοι θα φτιάχνουν τις πλήθες και ποιοι θα φτιάχνουν τις λάσπες και όλα αυτά τα οποία χρειαζόταν τότε η Αίγυπτος. Και λέγει... Η Αγία Γραφή ότι τότε ο Κύριος έστειλε τις δέκα πληγές. Τις θυμάστε, τις δέκα πληγές του Φαραώ. Τι ήταν οι δέκα πληγές του Φαραώ. Ήταν αρρώστιες, ήταν έλκη, δηλαδή πληγές που έβγαζαν τα κορμιά τους, ήταν σμήνοι κουνουπιών, σμήνοι βατράχων, ήταν σκοτάδι, ήταν στάχτη, ήταν αίμα που επιμύρισε ο ποταμός ο Μήλος και έγινε όλος αίμα. Αλλά προσέξτε κάτι, κάτι που το λέει η Αγία Γραπή, αν δεν το έχετε προσέξει. Μέσα στην Αίγυπτο ζούσαν και οι Εβραίοι, εζούσαν οι Αιγύπτοι, εζούσαν και οι Εβραίοι. Αλλά όταν έπεφτε η αρρώστια, η πληγή που έστελνε ο Θεός, η αρρώστια δεν έπλυνται τους Εβραίους. Η αρρώστια έπλυνται μόνον τους Αιγυπτίους. Όταν έπεφταν οι βάτραχοι, παράδειγμα, μέσα στα, στη, στην Αίγυπτο, δεν επήγαινε στα χωράφια των Εβραίων, δεν επήγαιναν στα σπίτια των Εβραίων οι βάτραχοι, αλλά είχαν εντολή από τον Θεό να πάνε στα σπίτια μόνον των Αιγυπτίων. Όταν έπεφτε η Εθάλη, δηλαδή η Στάχτη και δημιουργούσε και πρόβλημα στην υγεία των ανθρώπων αλλά και σκοτάδι δεν μπορούσαν να δουν δεν επήγαιναν οι Στάχτες στα σπίτια των Εβραίων οι στάχτες δεν ενοχλούσαν τα κορμιά των Εβραίων. Οι στάχτες επήγαιναν μόνο στα σπίτια των Αιγυπτίων και εντύπλωναν μόνο τα μάτια των Αιγυπτίων. Και θυμάστε ότι όταν έπεσε και η τελευταία πληγή, το τελευταίο θανατικό που άγγελος εξοροτρεφτής έσφαξε τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων Τότε και πάλι είναι ο Κύριος θυμάστε με εκείνη την ειδοποίηση που έκανε στον Μωυσή που του είπε θα αλείξετε τις πόρτες σας με το αίμα του αρνιού. Τότε όταν περνούσε ο Άγγελος απέξω από τις πόρτες και έβλεπε το αίμα σε εκείνα τα σπίτια των, των Εβραίων, δεν επήκε. Επήγε μόνο στα σπίτια των Αιγυπτήων και έκλαψαν μόνο οι Αιγυπτοί μέχρι και ο Παραώ ο ίδιος. Τι μας διδάσκει αυτό? Μας διδάσκει ότι όταν θέλει ο Κύριος δεν σε πλήττει αρρώστια. Άμα εσύ είσαι αποσιωμένος και αποσιωμένης των Θεών εάν εσύ έχει ολοκληρωτική την εμπιστοσύνη σου στα χέρια του Θεού και εάν εσύ σέβεσαι τον Θεό και αν εσύ φυλάγεσαι από την αμαρτία και αποφεύγεις το κακό, το κάθε κακό, την κάθε αμαρτία, μεγάλη και μικρή, τότε και ο Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου. Έτσι δεν λέει. Εκεί που ακούμε πολλές φορές την εκκλησία. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου. Κύριος είναι υπερασπιστής. Αυτός με υπερασπίζεται. <ΛΣ> Τι να φοβηθώ. Να την αρρώστια. Μα δεν υπάρχει αρρώστια να φοβηθώ τον θάνατον, μα κοντά στον Χριστό δεν υπάρχει θάνατος. Γι' αυτό λοιπόν εμείς οι χριστιανοί, αγαπητοί μου αδελφοί σας ανέφερα και αυτό το παράδειγμα για να ειδείτε ακριβώς ότι ο Λόγος του Θεού δεν κάνει λάθο. και ότι αυτά τα οποία μας υποσχέθηκε ο Κύριος, αυτά και είναι πρόθυμο να μας τα δώσει αρκεί και εμεί είπαμε να φανούμε συνεπεί σε αυτά τα οποία του υποσχεθήκαμε ειδικά κατά την ώρα της βαπτίσεώς μας. Σας έχω μιλήσει για τις υποσχέσεις που δώσαμε στη, στη βαπτισή μας. Εσείς όμως τις θυμάστε αυτές τις υποσχέσεις. Θυμάστε εκείνα τα αποτάσω το Σατανά και πάση της έργης αυτού. Τα ακούτε. Τα ακούτε αλλά τα έχετε πει και εσείς. Και εσείς περάσατε από το πρόναο τη κάθε εκκλησίας τότε μικρά παιδιά και βαπτιστήκατε και τα ίδια λόγια είπατε κι εσείς, αποτάσσομαι, πρόσεξε το να ξεγελάσεις και να κοροϊδεύσεις. Εμένα τον άνθρωπο τον παπά μπορεί να με ξεγελάσει και να με κοροϊδέψει. τον Θεό όμως δεν τον ξεγελάσει. Και εκεί μέσα στο βιβλιαράκι αυτό που διαβάζει ο ιερέας αναγράφεται και τούτο, πρόσεξε λέει γιατί αυτή τη στιγμή άγγελοι είναι δίπλα και τα καταγράφουν αυτά που λες. Οι υποσχέσει σου έχουν καταγραφεί. Εσύ μπορεί να θε να τι ξεχνά, εσύ μπορεί να θε να παριστάνει στον ανίξερο, εσύ μπορεί να θε να λε ότι εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Αλλά θα έρθει ο Άγγελο εκείνη την ημέρα, τη μεγάλη και επιφανή, και θα σταφέρει μπροστά σου αυτά τα οποία είπε. Και ο κύριο θα σε κρίνει, είδατε τι λέει και στην εγγραφή. Εκ των λόγων σου κρίνω, σε πομοιρέ δούλε. Από τα λόγια σου θα σε κρίνω. Έλα εδώ. Τι έχεις πει, διάβασε, τι έχεις πει εδώ, τι όρκους έχεις δώσει, τι υποσχέσεις έχεις δώσει εκεί κατά την ώρα της βαπτίσεως. Και με βάση αυτές τις υποσχέσεις θα μας κρίνει ο Κύριος αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές; Εδώ λοιπόν ο Κύριος μας υποδεικνύει, μας υπέδειξε μάλλον προχθέ, των λόγων Του, τι εντολές Του. Αυτά τα οποία πρέπει να εφαρμόσουμε στη ζωή μας αλλά είπαμε για να μας ελκύσει περισσότερο το ενδιαφέρον σαν καλός πατέρας που είναι, σαν ο ιδανικός πατέρας μας δίνει και τις υποσχέσεις του. Ότι δηλαδή αν εσύ τηρήσεις αυτά που σου λέω αρρώστια δεν θα σε πλήξει. Δεν κινδυνεύει. Μη φοβάσαι. Όπως τότε στους Αιγυπτίους που προστάτευσα τους Εβραίους και δεν έπαθε κανείς τίποτα, έτσι με πρόθυμος των κάθε χριστιανών, τον αποσιωμένο σε μένα, να τον προστατεύσω από την οποιαδήποτε αρρώστια. Και όσο κι αν φοβάται ο κόσμος, και όσο κι αν τρέμει ο κόσμος, και όσο κι αν τρέχει ο κόσμος να κρυφτεί, και όσο κι αν βιάζεται ο κόσμος να βάλει στα παραθυρά του Λουκέτα και να βάλει στις πόρτες του Λουκέτα και να κάνει τη ζωή του μαρτυρική, εσύ ο χριστιανός μη φοβάσαι. Άγγελος Κυρίου είναι στην πόρτα του σπιτιού σου και το φυλάει. Μη φοβάσεις. Υπάρχει άγγελος στο σπίτι μας. Ξεχνάτε τα λόγια. Ξεχνάτε τα λόγια. Δεν διαβάζετε αγγεγραφή. Πάλι θα ξανακυρίσω στο ίδιο. Και θα σας πω ότι έβγαλε σπυριά η γλώσσα μου. Να λέω και να λέω και να λέω τα ίδια πράγματα. Τι λέει ο Κύριος. Εάν e μη Κύριος φυλάξει πόνην η μάτινη γρύπνησεν ο φυλάς σου τι σημαίνει αυτό βάλε στο σπίτι σου όσα λουκέτα θέλεις άμα δεν έχεις τον Κύριο να στο φυλάει θα βρει την τρύπα αυτό ο οποίο θέλει να βει και θα σε κατασπαράξει έχει μόνο το σπίτι και θα τα υπαρχοντά σου και σε την κύριε θα σε φάει θα σε φάει κυριολεκτικά ενώ αν τον Κύριο να το φυλάει και προσεύχεσαι και παρακαλείς δεν παθαίνεις τίποτα αυτό είναι υπόσχεση είναι λόγο Λόγος του Κυρίου που έχει δώσει υπόσχεση αρκεί όμως και εσύ επαναλαμβάνω να είσαι συνεπής να προχωρήσουμε τώρα παρακάτω και να τελειώσουμε την ενότητα αυτή δεν τελειώνουμε το κεφάλαιο αλλά τελειώνουμε μια ενότητα ενότητα του κεφαλαίου, του τρίτου κεφαλαίου και αν θέλει ο Θεός από την επόμενη σεζόν θα συνεχίσουμε στο τρίτο κεφάλαιο. Τι μας είπε ο Κύριος Προχθέ, θα θυμίσω και τον τελευταίο στίχο γιατί έχει και αυτό σχέση με αυτά που θα πούμε σήμερα. Τίμα λέει τον Κύριον, τίμα. Τίμα τον Κύριον σημαίνει εκτίμησε. Τιμώ σημαίνει εκτιμώ. Εκτιμώ, εκτιμώ σημαίνει εκτίμησε πόσα σου έχει δώσει ο Θεός, ζήγησε τον. Και όταν θα έρθει η ώρα να προσφέρεις στον Θεό, μην φανείς τσιγκούνις. Μη Μέτρα τι σου έχει δώσει ο κύριο, σου έχει δώσει υγεία, σου έχει δώσει ελευθερία, σου έχει δώσει τον αέρα, σου έχει δώσει, σου έχει δώσει τα αγαθά, όλα τα υλικά αγαθά του κυρίου είναι, του κυρίου υγεία και το πλήρωμα αυτής. Όλα δικά Του είναι. Σου έχει δώσει πάνω απ' όλα την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία. Σ έχει βαφτίσει στο όνομά Του το Άγιο. Τι άλλο θες. Μετριώνται αυτά. <coughs> ε, λοιπόν, μη φανείς τσιγκούνηση. μην μπας στην εκκλησία και δίνεις ένα λεπτό, ένα λεπτό, δύο λεπτά. μην μπας, μη ξεφτιλίζεσαι ετελώς στα μάτια του Κυρίου. Γιατί μπορεί οι άνθρωποι να μην σε βλέπουν, αλλά ο Κύριος σε βλέπει. Και είναι τροπή. Είναι ντροπή να σκέφτεσαι αν πρέπει να δώσεις ένα ευρώ ή δύο ευρώ. Είναι ντροπή, ντροπή! σε αυτόν ο οποίος θα έχει δώσει όλα και έχει δώσει και το αίμα του το ίδιο! Είναι ντροπή! Δώσ' του! σών δικαίων πόνων! Δώσ' του! Ξέρεις γιατί θα του δώσεις! Άκου τώρα εδώ τι λέει παρακάτω! Γι' αυτό σα είπα, έχει σχέση! Δώσ' του. Δεν σας είπα, έχει υποσχέσει ο Κύριος. Δεν σου λέει μόνο δώσ' μου, αλλά σου δίνει και υπόσχεση. Τι υπόσχεση σου λέει. Είναι να πίμπλειται τα ταμεία σου, πλησμονείς ήτο. Δώσ' μου λέει, και όσο εσύ θα μου δίνεις, δεν πρόκειται να στερέψουν οι αποθήκες. Δεν πρόκειται. Πόσο λάδι έβγαλες εφέτος, πόσο λάδι Έβγαλες έναν τόνο λάδι Έναν τόνο, πού είναι τα 100 κιλά, θα πήγες στον Θεό τα 100 κιλά Τα 100 κιλά είναι το δέκατο Που πρέπει να το πας στον Θεό Δεν το πήγες, είσαι τσιγκούνις, ε, θα, θα Και από αυτό που σου μεινε Δεν θα, θα σε φτάσει Και θα σου μαγαριστεί Και θα σου ξυνήσει και θα σου πικρίσει και θα το χύσεις Θυμήσου τα αυτά που σου λέω Ενώ αν είσαι ανοιχτό προς τον Θεό και του δώσεις με όλη σου την καρδιά γιατί αυτός τόλασε. Τις τόλασε τώρα. Αυτός τόλασε. Αν και συμφανίσεις ανοιχτό χέρις όχι τσιγκούνις όχι τσιγκούνις τότε λέγει θα γεμίζουν οι αποθήκες σου ή να πυμπλητέ σου πυμπλητέ τα μία σου. Λυσμονής ήτο τότε είχαν το σιτάρι που προσέφεραν στο Θεό. Θα γεμίζω. Δίνεις εσύ. εσύ δίνεις στον φτωχό. Δίνεις στη χείρα. Δίνεις την εκκλησία. Δίνεις στα καλήλια. Δεν θα σε αφήσει. Δεν είναι αγαπητοί μου δικά μου τα λόγια. Βλέπετε. Όταν μιλάει η Αγία Γραφή. Όταν μιλάει η Αγία Γραφή. Σα το έχω πει κι άλλοι Τώρα δεν έπρεπε να καθόμαστε όλοι. Έπρεπε να είμαστε όλοι. Ο λόγος του Θεού διαβάζεται και έπρεπε να είμαστε όλοι. Σε ένα άλλο βιβλίο της Αγίας Γραφής λέγει ότι όταν ευρέθηκε η Αγία Γραφή, την είχαν χαμένη την Αγία Γραφή. Και όταν ήταν αρχηγός των Ισραηλιτών, λέει, ο Έσδρας, και βρήκαν την Αγία Γραφή, ο κόσμος ήταν προσοχή όλοι, όρθιοι. Μέχρι τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, διαβάζαν την Αγία Γραφή και εκλαίγαν. Και εμείς σήμερα διαβάζουμε την Αγία Γραφή και Και δεν μας ενδιαφέρει. Και τι λέει. Έτσι. Ακούς τι σου λέει. Είναι απίμπλητε τα ταμιά σου σύτω. Όσο δίνεις θα σου δώσω. Όσο είσαι ανοιχτοχέρης και το χέρι του Κυρίου θα είναι σε εσένα και οι ευλογίες του θα έρχονται πλούσιες. Διαβάστε τους βίλους στον Αγίο να δείτε. Σας έχω πει πολλά παραδείγματα, Διαβάστε. θα σας πω ένα τελευταίο. Ένας από τους μεγάλους πατέρες, ο Σίους, ο Σίους, είναι ο Όσιος Θεοδόσιος, ο Κοινοβιάκης, ο οποίος γιορτάζει τις 11 Ιανουαρίου. Αυτός λοιπόν, ο Όσιος Θεοδόσιος λέγει, ότι όταν ήταν εκεί στο μοναστήρι που είχαν ξεμείνει από ψωμιά, από ψωμι είχαν ξεμείνει. Και ήταν Μέγα Σάββατο και το ψωμί που τους έμενε ήταν μόνο για να λειτουργήσουν τη νύχτα και μετά δεν είχαν ψωμί να πάνε την Ανάσταση που ερχόταν. Και το βράδυ λέγει του Μεγάλου Σαββάτου πριν αρχίσει η λειτουργία έρχεται ένας στοχός στην πόρτα του Μοναστελιού πεινασμένος λέγει η Παπούλη λέει στον ηγούμενο, υγού... δεν έχω λέει ψωμί και δίνει εντολή ο ηγούμενος και λέει πήγαινε πάρε τους άρθους που έχουμε μέσα για να λειτουργήσουμε να τους δώσουμε στο φτωχό μα λέει η γέροντα τι λες δεν θα κάνουμε λειτουργία απόψε κάνε αυτό που σου λέω αν θέλει ο Κύριος να κάνουμε τα μαστίλια πήγαινε πέρα τα ψωμιά να τα δώσουμε στο φτωχό και πράγματι τα τρία τελευταία ψωμιά που τους έμελαν τα πήραν και τα έδωσαν στο φτωχό και τώρα Λειτουργία τη νύχτα, τίποτα. Περνούσαν οι ώρε, περνούσαν οι ώρε. Ξαφνικά! Τι να σα πω. Δεν πιστεύετε. Δεν πιστεύετε. Δεν πιστεύετε. Είμαστε για κλάματα, δεν είμαστε χριστιανοί. Εμεί είμαστε για κλάματα. Δεν πιστεύετε, τι να σα πω. Ξαφνικά τη νύχτα, λίγο πριν αρχίσει η λειτουργία, λίγο, δευτερόλεπτα. Χτυπάει το κουδούνι της Μονής, βγαίνει έξω ο ηγούμενος βλέπει έναν ο οποίος είχε ένα ασκέρι γκαμήλες και κατέβαινε προς τα Ιεροσόλυμα την νύχτα. Λέει τι θέλεις, γιατί χτύπησες. Λέει Πάτερ ένα μυστήριο πράγμα μου συμβαίνει. Έρχομαι, λέει, από το τάδε μέρος, πηγαίνω προς τα Ιεροσόλυμα και όταν έφτασα εδώ, λέει, οι γκαμήλες σταματήσαν μόνες τους. Δεν προχωράνε. Τις χτύπησα, τις ξαναχτύπησα, τις έσπρωξα αλλά οι γκαμήλες δεν κουνιώνται από τη θέση. Λέει, γιατί δεν κουνιώνται. Τι μεταφέρεις, λέει, παιδάκι μου, τι μεταφέρεις. Λέω, μεταφέρω, λέει, μία, Τα πάω στα Ιεροσόλυμα. Του εξήγησε λοιπόν ο γέροντας τι συνέβαινε, όταν ξεκόρτωσαν τις καμίλες και τα δώσαν τα ψωμιά στη... στο μοναστήρι, οι καμίλες συνεχίσαν τον δρόμο. Θα σ' αφήσει ο Θεός να πεινάσεις, σοβαρολογείς, τι είναι για σένα ο Θεός, τι είναι, τίποτα δεν είναι, τίποτα ανύπαρτος είναι, τι είναι Ακούς λοιπόν την υπόσχεση που σου δίνει. Αν θες λέει να είναι γεμάτα τα ταμεία σου σε απειλή, ποιος σε απειλή, ο Σιμίτης επάνω. Τι είναι ο Σιμίτης, σε απειλή ο Εβραίος πέρα κείται. Θα μας κάνει και κάνει. Που τρέμουμε όλοι, τρέμουμε, τρέμουμε. Στο άκουσμα ότι θα μας κόψει τη σύνταξη, τρέμουμε. Λε πάει η καρδιά μας από το φίλο στον άνεμο πάει. Και την κόψει, τι έγινε. Γιατί από αυτούς σε δηλαδή. Αυτός είναι η σωτηρία σου. Ο Εβραίος είναι η σωτηρία σου. Δεν είναι ο Κύριος. Δεν είναι. Δεν είναι. Έλπισε λοιπόν στους ανθρώπους για να δεις πόσο εύκολα θα απογοητευτείς. Έλπισε σε ανθρώπους. Ενώ ο Κύριος λέει έλπισε σε μένα. Εγώ θα σου δώσω να πάρω. Θα σου γεμίζω τα ταμεία. Θα σου γεμίζω λέει τις αποθήκες. Είνω δε ηλεινή σου εκβλίζωση. Και όταν λέει θα πατάς τα σταφύλια, αυτή είναι η ηλεινή. Τα πατητήρια. Εκεί που βάζανε οι παλαιοί, δεν ξέρω αν ακόμα θα πατάνε έτσι κατά αυτό τον τρόπο αλλά οι παλαιοί θυμάστε είχαν τα πατητήρια που πατάγαν τα σταφύλια. Το σταφύλι σου λέει θα βγάζει διπλάσιο και τριπλάσιο κρασί από όσο εσύ μπορείς να φανταστείς. Εγώ θα τα γεμίζω λέει ο κύριος Τα ακούς, τα ακούτε αλλά δεν τα πιστεύετε. Και κρέμεσε στα 80 ευρώ που παίρνει σύνταξη και στα 100 ευρώ και στα 200 ευρώ. Τόσο ταλέποροι καταντήσαμε. Τόσο ηλίθιοι καταντήσαμε. Κρεμόμαστε... Και γι' αυτό μας έπιασε η Μασονία και μας κρατάει αιωρούμενους από την τσέπη μας. Εκεί, εκεί από την... θα μας τηγανίσει όλους μετά αύριο. Και θα δείτε πόσο εύκολα θα αρνηθούμε μετά την πίστη μας ο Θεός να φυλάει. Θα σε παιδεύει ο Άρχιδιάβολος, θα, θα σε παιδεύει μετά Θα σου λέει τι θέλεις, σύνταξη ή το Χριστό. Και θα λες τη σύνταξη, τη σύνταξη. Ας το Χριστό τώρα, τη σύνταξη να πάμε. Τα παιδιά μου να πάμε. Σύνταξη και θα αρνηθεί στον Χριστό να μην φτάσουμε ποτέ σε τέτοιο κατάδειγμα να μην αξιωθούμε, να μην, να μην φτάσουμε να μην μας επιτρέψει ο Κύριος να δούμε τέτοιο χάλι ανάμεσα στους χριστιανούς να τρέμει το φιλοκάρι μας για τη σύνταξη και να φτάνουμε στο σημείο να αρνούμαστε τον Θεών ποτέ να μην φτάσουμε σε αυτό το κατάδειγμα «Εγώ» λέει ο Κύριος, «εγώ» δεν θα σε αφήσω να φεινάσεις, όσο εσύ είσαι κοντά μου, όσο ακολουθείς τον νόμο μου, όσο ακολουθείς πιστά τις εντολές μου, εγώ δεν πρόκειται να σε εγκαταλείψω, ου μη σε ανώ ουδο εγκαταλείπω, δεν πρόκειται να σε αφήσω, στα χέρια ούτε του Σιμίτη, ούτε του κάθε τύραννου, ούτε του Μπούς, ούτε του, του κάθε παλιανθρώπου που αυτή τη στιγμή βρίσκεται. Επέτρεψε ο Θεός για τις αμαρτίας μας να κυβερνάει τον κόσμο. Δεν εξαρτώ μεθαπάρθους. Ο Κύριος, ναι, θα βρέξει καρβέλια να πάμε, αρκεί να του πιστέψουμε, όπως έβρεξε το Μάνα. Τη διάβαζα τώρα, τη διάβαζα στην Αγία Γραφή, λέει 42 χρόνια. 42 χρόνια καταλαβαίνετε 42 χρόνια του είχε ο Κύριος και τους έβρεχε το μάνα κάθε μέρα και αυτοί το μάνα και βλαστημάγανε τον Χριστό 42 χρόνια καταλαβαίνετε 42 χρόνια μέσα στην έρημο στην έρημο να βαθεί στην έρημο και ο κύριο, τι άλλο θαύμα έκανε λέει, μέσα σε αυτού του ανθρώπου, τόσα ταύμα. Γι' αυτό είπαμε, είναι αχαρακτήριστη η διαγωγή του. Αχαρακτήριστη, δεν συγκρίνεται δηλαδή. <Κι> τι έκανε ο κύριο, ε, τα παπούτσια του, τα, τα μεγάλωνε ο Χριστό. Ξεκινήσαν από την Αίγυπτο πριν από 40 χρόνια. Για φαντάσου να φοράς 40 χρόνια το ίδιο παπούτσι. Το ίδιο παπούτσι να φοράς, είναι δυνατόν 40 χρόνια. Μωρέ. Ξυπνάτε, μπορείτε. Ευάστηξες ποτέ 40 χρόνια το ίδιο παπούτσι το πόδι σου. Όχι μόνο δεν έλειωνε λέει, γιατί για απαντάσου άλλος ξεκίνησε μικρό παιδί και έφτασε στην ηλικία 40 χρονών, 50 χρονών, είναι δυνατόν να φοράς το ίδιο παπούτσι μικρό παιδί και το ίδιο παπούτσι ολοκληρός άνδρας. Τα ίδια ρούχα τα, τους τα μεγάλωνε ο Κύριος, τους τα μεγάλωνε. Δεν είχαν ανάγκη από τίποτα ούτε βρωμίσανε τους έπλενε ο Κύριος με μυστηριώδη τρόπο δικό του τρόπο που να βρουν να κάνουν μπάνιο που να πάνα να κάνουν μπάνιο πού να λουστούν τόσος λαός τους έπλενε ο Κύριος ο Κύριος τους έπλενε ο Κύριος τους καθάριζε ο Κύριος τους τουςiologyζε ο Κύριος τους έδινε ο Κύριος τους έτρεφε και δεν είχαν ανάγκη ούτε από σύλλαση, ούτε από μισθούς ούτε τίποτα και τους το ο Κύριος, λέει αν με ακούτε αυτό που είδατε 40 χρόνια μέσα στην έρημο αυτό θα γίνεται διαπαντός μέσα εσάς, δεν θα σας βλήψει τίποτα. Αν με εγκαταλείψετε, αν με καταλήψετε, αν με καταλήψετε θα πεινάσετε και αυτά λέει, που περιμένετε να βγάλετε ξεραίνονται. Και έγινε αυτό ε, πέρυσι, επήγα πάνω στα βοριά μου, έκλαιγε ο κόσμος με μαύρο δάσκο. Γιατί κλαίς λέω, έμπρεξε λέει στο καλοκαίρι, πάει η μας. Πάει στο οδιανός, πάει, πάει τα σταφύλια μας, πάνε, πάνε. Η σταφύδα μας, χάζε. Μου τα δείχνανες, κουλήκερα. Γιατί πας την Κυριακή και δουλεύεις, φίλε μου, γιατί δεν ξέρεις την είναι αργία. Γιατί, γιατί, μου το έλεγε μια γιαγιά που πήγα να ξεομολογήσω επάνω σε ένα χωριό. Μου λέει η μου, πίστεψέ με, βγήκα στον δρόμο και φώναζα, τους έβλεπα ανήμερα της Πεντηκοστής λέει και πηγαίναν με τα τραχτέρια, πηγαίναν να οργώσουνε. Και τους έλεγαν: Μωρές, πού πάτε, θα μας κάψει ο Θεός, μωρές, Πεντηκοστής σήμερα. Βαρύγαν οι καμπάνες και μέσα στην εκκλησία ήταν δέκα άτομα. Και όλοι πηγαίναν με τα φτιάρια για δουλειά. Λες και είμαστε, πού είμαστε, λες και είμαστε, λες και είμαστε στη Ρωσία, την Άφη στη Ρωσία. Και μετά από, από ένα μήνα ήρθε η φωτιά σε εκείνο το και δεν άφησε τίποτα. Τίποτα δεν άψε, Το γούλησε όλο το, το, το έδαφος εκεί. Δεν άψε τίποτα. Α. Α. Τι νομίζεις. Τι νομίζεις ότι έτσι θα περάσει. Νομίζεις επειδή ξέρεις να χωροϊδεύεις εσύ. Νομίζεις ότι ο Κύριος δεν καταλαβαίνει. Νομίζεις ότι ο Κύριος δεν βλέπει. Τι το πέρασε. Ξεχνάς εσύ ότι είναι Κυριακή, ο Κύριος δεν το ξεχνάει. Θες εσύ να τα ο Κύριος δεν τα ισοπαίδωσε, ούτε θα τα ισοπεδώσει. Δεν θα σ' αφήσω, λέει λοιπόν ο Κύριος, να πεινάσει Όσο εσύ θα είσαι πιασμένος από το χέρι μου, όσο εσύ θα πειθαρχείς εις τις μου και όσο εσύ θα εκτιμάς θα εκτιμά αυτά που σου έδωσα εγώ λέει δεν θα σε αφήσω. Επιστέψω τα πάντα σε μένα. Και εγώ θα σε πλουτίζω. Και μου το λένε και σήμερα πολλοί χριστιανοί. Νομίζω σα είπα ένα παράδειγμα που μου είπε ένα κύριο προημερών, προ, προκαιρού δηλαδή. Μου λέει πρέπει να πάω να μαζέψω τις ελιές μου. Σας το είπα, δεν θυμάστε που σας το είπα. Να πάω να μαζέψω τις ελιές μου. Δεν μπορούσα να πάω να τις μαζέψω. Δεν έδωσα την ευκαιρία, εγώ κυριακή μου λέει δεν θα πήγαινα με τίποτα. Δεν πήγαινα. Τους το είχα εξηγηθεί στο σπίτι, ότι εγώ κυριακή δεν πάω. Μέλλον και γυναίκα μου, τρελό, μουρλό, παλαβό, αυτό, εγώ τίποτα. Δεν πάω για ελιές στην Κυριακή. Ξεχνάτε το! Ξεχνάτε το. Μια μέρα λέει τι κάνω. Πάω και της άγιασα. Της, έδερα, του, της πέρασα με αγιασμό. Πέρασα από τα δέντρα, με αγιασμό που είχα κάνει στο σπίτι, επήγα και άγιασα τις ελιές. Ξέρετε παρακαλώ ποτέ της μάζεψε. Τώρα, το Μάρτι, τον Απρίλιο. Όλοι οι άλλοι μου λέει γύρω είχαν ισοπεδωθεί, έλειασε τους σαπίσεις, είχαν σαπίσει, χαθεί Τα δικά μου τα τετράκια και τη βαστάγανε πάνω την ελιά. Περιμένω να πάω να της μαζέψω. Τι αλέ της δεν μπορείς να φανταστείς μου λέει πόσο λάδι έπρεπε. Δεν θυμάμαι πόσα μου είπε. Δεν θες να πιστέψεις, δεν πειράζει. Κάτσε στην απιστία σου. Κάτσε στην απιστία σου. Κοίταξε να τα φέρεις βόρδα με τη σύνταξή σου, εσύ εκεί το μυαλό σου κολλημένο. Εκεί Προσέξτε τι λέει τώρα παρακάτω Ιέ Παιδί μου Παιδί μου Η γλυκύτατη αυτή φράση που σας έχω ξαναμιλήσει Ιέ μου Παιδί μου Μη ολιγόρη παιδεία κυρίου μη δε κλείου αυτού ελεγχόμενος πρόσεξε λέει παιδί μου είσαι και εσύ άνθρωπος και σαν άνθρωπος είσαι αμαρτωλός γι' αυτό όταν σου τραβάω το αυτί σου λέει ο Κύριος και επιτρέπω να πέσει και κανένα χαστούκάκι στη ζωή αυτή πρόσεξε μην ολιγορήσεις πρόσεξε μην απογοητευτείς μην πήγεις από κοντά μου, θυμάστε τι κάνει το παιδί σε σένα. Όταν του ρίχνε καμιά καρπαζούλα, δεν παίρναγε μισή ώρα και ξαναγυρνάγε στην αγκαλιά σου. Το αυτό. Έτσι πρέπει να είσαι και εσύ απέναντι στον κύριο. Γιατί είσαι αμαρτωλό, δεν είσαι ή δεν είμαστε αμαρτωλοί. Είμαστε και παραίμαστε. Αφού είμαστε λοιπόν αμαρτωλοί Εδώ Δεν υπάρχει Να πεις ότι εδώ στα χέρια του Κυρίου Θα έχουμε μόνο ευεργεσίες Ευεργεσίες έχουμε Αλλά πρέπει που και που Να τραβάει την καν ο Θεός Πρέπει που και που Να μας συνετίζει Και λίγο μην περιμένεις ότι όλα θα τα έχει μόνον πλούσια για να επιτρέψει ο Θεός ταυτόχρονα να ξεφύγεις κιόλα. Γιατί αυτό παθαναν οι αβραίοι. Ξεφεύγαν όταν τα είχαν όλα πλούσια και δεν τους έλειπε τίποτα. Να θυμάσαι ότι μερικές φορές ο Κύριος θα επιτρέψει να επικρατείς κιόλα, Είτε από κάποια στενοχώρια, από κάποια αρρώστια, είτε από κάποιο θάνατο είτε από κάποια δοκιμασία, είτε από κάποια αποτυχία του παιδιού, είτε από κάποια αποτυχία της οικογενείας, είτε από κάποια άλλη οποιαδήποτε στενοχώρια. Να ξέρεις ότι ο Κύριος και αυτά τα βάζει μέσα στο προγραμμά του και αυτά. Αλλά βλέπετε σε προειδοποιεί Παιδί μου λέει πρόσεξε, μην τα χάσεις όταν θα σου συμβεί και κάτι τέτοιο. Μην απογοητευτεί εδώ είμαι εγώ. Εδώ είμαι εγώ. Σήκωσε τα μάτια σου και μίλησε μου. Μη καταβάλλεσαι λοιπόν, μη <coughs> Να ξέρεις ότι μέσα στην παιδαγωγία του Κυρίου μας υπάρχει και η πίκρα, υπάρχει και η πλήψη σου. Όπως και εσύ υπέβαλε σε κάποιες πίκρες και σε κάποιες πλήψεις τα παιδιά σου γιατί ήθελες να τα δεις. Σωστούς ανθρώπους. Όχι μόνο να είναι μέσα στην τρελή χαρά, αλλά ήθελες να τα μάθεις και να τα διδάξεις ότι η ζωή δεν είναι μόνο χαρά, αλλά είναι και θλίψη. Άκου τι λέει παρακάτω και τελειώνουμε με αυτό το στίχο. «Ον γαραγαπά Κύριος παιδεύει, μα δε πάντα η ον παραδέχεται». Και εδώ κάνουμε μόκο. ξέρετε τι σημαίνει μόκο; εδώ κάνεις σι, σι, σι, σιωπή, σιωπή τώρα σιωπή οπι τώρα, σιωπή, σιωπή σιωπή, τι σημαίνει σιωπή τώρα που μιλάει ο Κύριος εδώ πρέπει να βάλουμε τα αυτιά κάτω και τη μύτη κάτω και να ακούσουμε τι μας λέει τι μας λέει αυτόν λέει που τον αγαπά ο Θεός πολλές φορές επιτρέπει να τον παιδέψει να φάει μερικές. Κοίδατε τους εκλεκτούς του ο Κύριος τι επέτρεψε. Ο Άγιος Γεώργιος από τι μαρτύρια πέρασε. Φρίκη. Ο Άγιος Δημήτριος. Φρίκη. Οι Άγιοι της Ρώμης που τους άλυβαν με πίσα και τους έβαζαν φωτιά. Θυμάστε τους έβαζαν φωτιά λέει και τους έβαζε ο Νέρωνας. Το θηρίο εκείνο το ανήμερο του έβαζε μέσα στη Ρώμη λέει για να φωτίζουν τους δρόμους της Ρώμης. Ανθρώπους του είχε δεμένου σε πάνω στις κολώνες και του έβαζε φωτιά για να, για να φεύγουν για να μπορούν οι άνθρωποι λέει να περπατάνε μέσα στη Ρώμη. Και τσύπνιζε το κρέας το ανθρώπινο. Εμύριζε. Η ζωή του Χριστιανού πρέπει σε ορισμένες στιγμές να περάσει και από δοκιμασίε, διότι ο Κύριος το θέλει αυτό γιατί μέσα από τη δοκιμασία δείχνεις πόσο αγαπάς τον Θεό όπως εκείνος ο ίδιος σε το αίμα του επάνω στο σταυρό για σένα έτσι αν τον αγαπάς πρέπει και εσύ να κάνεις θυσίες γι' αυτό Όργα αγαπά Κύριος παιδεύει θέλεις να σε αγαπά στρώσε πλάτη Θες να σε αγαπά, στρώσε πλάτη. Θα φάσε ναι, Δεν μπορεί. Εδώ και η υπεραγία του ο δεν έπαιρνε σε θλίψη. Δεν είδε τον ιό της σε επάνω. Για μετρήστε αυτή τη θλίψη της υπεραγίας του Για μετρήστε τι. Να ακού το αγαπημένο σου παιδί, το λατρεπτό σου παιδί, το οποίο είναι άγγελο, άγγελο, ποτέ δεν επίκρανε είναι είναι άνθρωπο, ποτέ ποτέ δεν έκανε μια αμαρτία να τον βλέπεις και όλοι να τον φωνάσουν ότι είσαι καρκούργο, ότι είσαι πλάνο, ότι είσαι νηστή, ότι είσαι παλιάνθρωπο, ότι είσαι εκτείνο. Να τον πλαστιμούν, να τον νυμφρύνουν όλοι. Και όλα αυτά να τα ακούει παιδί αφού. Θυμάστε τι τη είπε, τι τη είπε ο γέροντα, πώ τον λέμε, ο Σημεών ο Σιμεών όταν επήγε να σαρατήσει και σου δε την ψυχήν αυτής διελέψετε ρομφαία <Κι> θα περάσει λέει μέσα από την καρδιά σου θα επικρατήσει τόσο θα σου τη στήσει την καρδιά σαν να μαχαίρι δίκο. κάτσε σε μια μεριά μαχαίρι δίκοπο. θα σε σπάξει ποιος δεν επικράτηκε Δείχτε μου έναν Άγιο που να καλοπέρασε σε αυτή τη ζωή. Δείχτε μου έναν Άγιο. καλή Όλοι οι Άγιοι, είτε μάρτυρες είτε όσοι, είτε ασκητές μέσα στις ερήμους, πεινάσανε, διψάσανε, τιμήθηκαν χάμω, δεν είχαν στρώμα να, να, να, να διπλωθούνε Γυμνοί, πεινασμένοι, διψασμένοι, άπλητοι για την αγάπη του Χριστού. Προσεπλάτη, άμα θες να είσαι ο αγαπημένος του κυρίου, άμα θες ο κύριος να σε αγαπά, άμα θες ο κύριος να σε θεωρεί από τους εκλεκτούς του, όντα αγαπά κύριος ταιδεύει. Α, εδώ, εδώ ετοιμάσου, διότι εδώ πρέπει να δοκιμαστεί. Θυμάστε τι λέει σε κάτι προφητείες που διαβάζουμε στους μεγάλους Αγίους, ως ε? χρυσόν εν εδώ κοίμασε αυτούς. Όπως λέει ο Χρυσοχός, βάζει το χρυσό μέσα στο χονευτήρι και του βάζει φωτιά, του βάζει φωτιά, φωτιά, φωτιά, φωτιά, φωτιά, φωτιά, φθάνει φωτιά. Έχεις 200, 1300 βαθμούς, 1400 βαθμούς. Το ζεματάει το χρυσό μέχρι να του δώσει το σχήμα που θέλει. Έτσι ακριβώς λέει πολλές φορές ενεργεί και ο Θεός. Γιατί θέλει να μας στρώσει. Δυναμώνει τη φωτιά, δυναμώνει τη φωτιά, τι δυναμώνει τη φωτιά, τι δυναμώνει τη φωτιά. Μέχρι να πάρεις στο σχήμα που αυτό θέλει να πάρει. Δεν υπάρχει Άγιο ο οποίο να καλοπέρασε σε αυτή τη ζωή. Δεν υπάρχει Άγιο ο οποίο να πέρασε μέσα από αυτή τη ζωή μέσα στην τρελή χαρά και να μπήκε στο παράδεισο με τα σαρούκια που λέμε κατά το κοινό λεγόμενο. Έλυπα. Ξεχάστε το αυτό. Όλοι όσοι αγείασαν πέρασαν διαφυρός και σιδήρου. Πέρασαν μέσα από κλίβανο, τον κλίβανο του Θεού. Και εκεί μέσα είπαμε, ως χρυσόν τους καλλιέργησε ο Κύριος. Όργαρα αγαπά κύριος παιδεύει. Ε, θέλεις να σε αγαπάω Θεός. Είπαμε, αν θέλει, τότε ετοιμάσου να φας Και μερικές δοκιμασίες Να περάσεις και από κάποια στάδια πίκρας Και μαστιγεί Δηλαδή έχει και μαστιγεί ο Θεός Επιτρέπει να φας και μερικές Εσένα που ο Θεός σε παραδέχεται Σε αγαπά δηλαδή Σε αναγνωρίζει ο Θεός Σαν δικό του παιδί Άντες Είδατε ο Άγιο ή ο Άγιο ο πρόδρομο, ο δεύτερο μετά την υπεραγία του Αποκεφαλίστηκε, δεν αποκεφαλίστηκε. Αδύνατο. Ποιον Άγιο έχετε εσεί να δείξετε κανέναν που να καλοπέρασε, κανεί. Αν θέλουμε και εμεί λοιπόν να πάμε στη βασιλεία του Θεού, α έχουμε και εμεί λίγο τι πλάτε μα έτοιμε να περάσουμε και από κάποια τέτοια στάδια δοκιμασιών, πίγρα, λήψεων, ούτω ώστε να φτάσουμε εκεί ακριβώς που μας έχει καλεσμένος ο κύριος στην βασιλεία του. Και άμα φτάσουμε εκεί, ξέρετε, θα τα ξεχάσουμε όλα. Όλα θα τα ξεχάσουμε. Λέγει ότι ο πατήρ Παίσιος, έλεγε ο πατήρ Παίσιος, αιωνία τριμνήμη, κάποτε λέγει είδε στην προσευχή του την Αγία Ειρήνη. Την Αγία Ειρήνη. Η Ειρήνη, τη όχι τη χρυσοβαλάντου, τη την είδε στην προσευχή του. Και ξέρετε η Αγία Ειρήνη που γιορτάζει στις 5 Μαΐου Η Αγία Ειρήνη Είχε περάσει φρικτά μαρτύρια Φρικτά Της λέγει λοιπόν Λέγει Αγία λέει του Θεού Για πέσε μου λέγει Τώρα λέει που είσαι στη βασιλεία του Θεού Θυμάσαι λέει καθόλου το μαρτύριο σου Και η απάντηση της Αγίας Μπροστά, λέει, σε αυτά που απολαμβάνω σήμερα, χίλιες φορές μεγαλύτερο να ήταν, χίλιες φορές μεγαλύτερο να ήταν το μαρτύριο. Γιατί τα αγαθά τα οποία απολαμβάνω σήμερα, λέει, δεν συγκρίνονται. Όχι μόνο το ξέχασα, ούτε θυμάμαι, λέει, τι είχε συμβεί. Αλλά χίλιες φορές μεγαλύτερο μαρτύριο να είχα, θα το είχα ξεχάσει και εκεί. Εύτομαι, λοιπόν, όλοι μας να βρεθούμε εκεί στη βασιλία των ουρανών, Αγαπητοί μου αδερφοί, να το εύχεστε και εσεί για μένα, θα το εύχομαι και εγώ για σας και σας εύχομαι, επαναλαμβάνω και καλό καλοκαίρι, διότι σήμερα είπαμε είναι το τελευταίο μας κήρυγμα. Επαναλαμβάνω ότι το Σάββατο έχουμε το μνημόσυνο του Αιδημου Ιδρυτού της εθούσης αυτής του μακαρίτου Κυριόργητου του Οικονόμου. Γι' αυτό σας παρακαλώ να είστε στην Παντάνασσα.